Αμφισβητώ ότι υπάρχει διαπραγματεύσεις. Αμφίζω βητώ υπάρχει διαπραγματεύσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός, μιλάει για τις διαπραγματεύσεις που υποτίθεται γίνονται. Γίνονται, ναι, στο Χίλτον, έχουν διακοπεί από χθε όπως έχετε ακούσει. Πάμε για να δούμε πότε, κανέναν Ιούλιο μάλλον, όπως πέρυσι... Θα δούμε ή μπορεί και νωρίτερα. Εν περιπτώσει, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι το ο Τσίπρας Τσίπρα αμφισβητεί ότι γίνεται διαπραγμάτευση. Σε λίγο αυτό θα μα πει ότι παίζετε το ίδιο έργο, ότι είμαστε θεατέ στο ίδιο έργο. Ότι τα τάχα μου κυβέρνηση έχει κόκκινε γραμμέ. Ότι τα τάχα μου κάνει το λιοντάρι. Ότι και καλά η Τρόικα το παίζει σκληρή. Και ότι διακόπτονται οι συνομιλίε για να τρομοκρατηθεί ο κόσμο. Αμφισβητώ ότι υπάρχει διαπραγμάτευση. Η πραγματικότητα. Είμαστε για πολλοστή φορά θεατές του ίδιου έργου. Στην αρχή η ελληνική κυβέρνηση διακηρύττει ότι έχει γραμμές, κάνει το λιοντάρι. Στην πορεία διαπιστώνουμε ότι η Τρόικα είναι σκληρή και ανάλγητη. Στη συνέχεια διακόπτονται οι συνομιλίες και κάθε φορά διαμορφώνεται ένα κλίμα τρομοκρατίας. Σε, ρίζεται, μα, σε ρίζεται, Στη συνέχεια, διακόπτονται οι συνομιλίες και κάθε φορά διαμορφώνεται ένα κλίμα τρομοκρατία. Και κάθε φορά διαμορφώνεται ένα κλίμα τρομοκρατία, το οποίο δεν αφορά την κυβέρνηση, κυρίως αφορά τον ελληνικό λαό. Και στο τέλος βρισκόμαστε στο ίδιο έργο στην ίδια. Ε, οπιστοχώρηση, άτακτη υποχώρηση πολλές φορές και αυτογελειοποίηση <σχει> Είμαστε φανατικοί εδώ στην Ελληνοφρένεια υπέρ Τσίπρα, πρέπει να σας το πούμε ε, τώρα τον τελευταίο μήνα κυρίως που ανακαλύπτουμε τα παλιά του τα πολύ ωραία, ένα από αυτά ήταν αυτό που είχε περιγράψει πολύ καλά πολύ αναλυτικά, πολύ γλαφυρά αυτό ακριβώς που έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις ότι οι κόκκινες γραμμές το λιοντάρι το παίζει η κυβέρνηση οι δηλώσεις υπουργών οι, οι σκληροί τροϊκάνοι που φεύγουν κάποια στιγμή διακόπτονται οι συνομιλίες και όλο αυτό για να τρομοκρατηθεί ο λαός. Βλέπετε κάποια διαφορά σε αυτό που γίνεται τώρα που έχει ξεκινήσει να γίνεται τώρα και θα κορυφωθεί τον Ιούλιο με αυτά που έκαναν οι προηγούμενοι. Διαφωνείτε με κάτι από αυτά που ο Αλέξης Τσίπρας πολύ σωστά περιέγραψε με την Διάνεια που είχε τότε όταν τα περιέγραφε όλα αυτά. Νομίζω και τώρα ο ίδιο, αν τον είχαμε εδώ κοντά, δεν θα τα διέψευδε. Απλά τα χρησιμοποιεί. Χρησιμοποιεί αυτά που έκαναν οι προηγούμενοι για να περάσει τα μέτρα που πρέπει να περάσει ώστε να δείξει ότι είναι αυτό το λιοντάρι, ότι έχει αυτό τι κόκκινε γραμμέ να τρομοκρατηθεί ο κόσμο. Απαραίτητο σε όλο αυτό το πολύ ωραίο σενάριο που ζούμε. Ο Άδωνη Γεωργιάδη λέει κάτι καλό. Ναι, θα συμφωνήσουμε για πρώτη φορά με αυτό που λέει ο Άδωνη Γεωργιάδη. Το μόνο ει το οποίο κάνει καλό ο στη χώρα είναι ότι εξευτελίζει την αριστερά. Αυτό είναι καλό. Γιατί αν μείνει λίγο ακόμα ο Τσίπρα, δεν θα τολμάει να λέει σε καφενή την αριστερό τα επόμενα 50 χρόνια. Έτσι. Θα λε αριστερός, θα του φατούρο κατευθείαν. Θα, θα πέθω φάπε. Οπότε θα το κρύβει. Θα ντρέπονται να λένε οι Έλληνε την αριστερή. Είναι ο μόνο τρόπο για να σπάσουμε την ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά. Υπό την αυτή, η προσφορά του είναι My name, girl, yeah, η προσφορά του Αλέξ Τσίπρα στον τρόπο είναι ανυπολόγιστη. <Τι> Εάν καταφέρει να εξευτελεί την αριστερά τελείω, να μην τολμά να λε ούτε στον εαυτό σου του αριστερό, ρε παιδάκι μου, να κοιτά τον δρόμο, εγώ αριστερό, σας λέει ο Αλέξ Τσέλετ, εγώ είμαι δεξιό πάντα. Να πείξω προ του δεξιού. Αυτό θα καταφέρει ο Τσίπρα. Είναι η μόνη σωτηρία τη χώρα. <Τι> Να πείξουμε στους δεξιούς με αυτό δεν συμφωνούμε, μάλλον συμφωνούμε δεν συμφωνούμε έχει γίνει γιατί και αυτοί που κυβερνούν τώρα δεξιά πολιτικοί εφαρμόζουν νέο φιλελεύθεροι της Θάτσερ, όχι κατά γράμμα όπως είπε και ο Δρίτσας, αλλά τις γενικότερες ιδέες της Θάτσερ, οπότε έχουμε πείξει ήδη στους δεξιούς ανεξαρτήτως του τι ταμπέλα έχει ο καθένας και πως αυτοπροσδιορίζεται που η κομμωδία εδώ ακριβώς είναι στον αυτοπροσδιορισμό Επειδή όμω θα δημιουργηθεί ένα κενό, ένα πολύ μεγάλο κενό, και επειδή έχουμε και εθνικά θέματα ανοιχτά, γιατί και το προσφυγικό όλα αυτά πάνω στην δένμη με τα σκόπια που μπήκανε ο στρατό πόσα μέτρα μέσα στο ελληνικό έδαφο ή έριξαν τι φέρε, τι πλαστικές στο ελληνικό έδαφο. Επιτέλου από σήμερα το πρωί χαράξει μια άλλη μέρα εθνική αφύπνιση. Είναι λογικό να συγκινούμαστε όταν το σκεφτόμαστε αυτό που θα γίνει και αυτό που συνέβη. Ο Απόστολο Γκλέτσο με συνέδευξη του πρωί πρωί στο Γιώργο Παπαδάκη, Σήμανε την μεγάλη ώρα του ξεσηκωμού. Καταρχή θα ξεκινήσουμε καταθέτοντα στην εισαγγελία του Κελκή μήνυση. Γιατί αυτό που έκαναν αυτοί οι κύριοι είναι παράνομο. Ε, είτε πάτησαν είτε έβαλαν μέσα από τα Σκόπια κατά ελληνικού εδάφου. Έχουν κάνει παράνομες πράξεις σε βαθμό κακουργήματο. Υπάρχει παράνομη. Γιατί από τη στιγμή που βάλουν προ τα εμά, την ιδιότητά του σαν αστυνομική. Είναι απλά εγκληματίες. Όταν ε... λέτε θα αναλάβουμε δράση εννοείται μόνο με αυτά τα... Όχι, αν, εάν ξαναπατήσουν επί ελληνικού εδάφους ε... θα πάμε εκεί και θα πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Όταν λέτε απλά. θα πάμε εκεί Όταν λέτε θα πάμε ε, θα... απλά να σας το πω. Θα... Ε, όταν okay. λέτε εκεί θα πάμε Θα πάμε εκεί και θα λάβουμε θα πάρουμε την κατάσταση χέρια μα ο κύριο. Εάν πατήσουν επί ελληνικού εδάφου ξανά. Πότα μη τρέχει ο λαός στου τολισμένου δρόμου. Στα μάτια του οργείκεφω! και να πει του σώμου. <Το <Το> <Το> <Το> <Το> <Το> <Το> Στα μάτια του οργή και φως, ανάπηροι στους ώμους Είναι πολύ απλά, δηλαδή δεν μπορώ να το εξηγήσω πιο απλά, αγαπητέ <σχυσίλου> Γιώργο Θα μαζέψεις κόσμο, Απόστολο, και θα πας επανώ Έχω κόσμο, δεν χρειάζεται να τον μαζέψω, υπάρχει κόσμος Και τι θα κάνεις δηλαδή, για πε μου θα, θα τους διώξετε πίσω όπως Πιάσουμε <σχυσίλου> Τα Ακούσατε Τα ακούσατε, τα εθνικά θέματα, πώς θα εξελιχθούν και πώς πρόκειται να λυθούν. Είναι έτοιμος, είναι εγκρατής, γιατί δεν ήθελε ακριβώς να περιγράψει, σκέφτηκε εκεί για το τι ακριβώς θα τους κάνουμε. Τους Σκοπιανούς επειδή τόλμησαν και μπήκανε μέσα εκεί 5-10 μέτρα και έριξαν τις σφαίρες. Ε, πώς όμως ακριβώς θα πάνε όσοι είναι να πάνε μαζί με τον κλέτσο πάνω για να τους πιάσουνε. Σε βλέπω στάρματα στάρματα. Δεν γίνεται αλλιώ. Αγριεμένο. Δεν, γίνεται Αγριεμένο. Αλλιώς, δεν είναι λίγο επικίνδυνο να αυτό. Όχι, όχι. Εάν με αυτή τη πολίτες, λογική. Τέλος, ε, με αυτή τη λογική στο τέλο, αμαχητή θα χάσουμε τη χώρα. Εάν μπαίνουν οι Σκοπιανοί, ποιοι οι Σκοπιανοί, που δεν έχουν στρατό, που δεν είναι, είναι ένα, ένα κρατήδιο. Ε, είναι δύο εκατομμύρια. Ποιο είναι κόσμος. ακόμα καλή σε ένοπλη δάση, τα μέλη του για να αντιμετωπίσει τη Δεν ένοπλη. Ε, πώς θα ε, τους σαματήσω, έχει τα άταχα. Με τα χέρια μας μάλλον, ζέχι, τα, τα χέρια μας, πάμε, ναι, με τα χέρια μας. Η να κλαει στη γωνιά κι η κόρη στο μπαλκόνι το δίκιο για τη λευτεριά σαν πελαγό μου το δίκιο για τη λευτεριά σαν πελαγό μου σκόνη ε, ε, πώς θα τους έχει τα άταχα. τα χέρια όχα. μας πάμε, ναι, με τα μας. Κατακόρυφο δηλαδή, θα βάλουν τα χέρια κάτω από τη στυλίδα Μάλλον θα ξεκινήσουν από εκεί και θα πάνε με τα χέρια κάτω Τα πόδια πάνω για να τους αντιμετωπίσουμε Δεν θα τους αντιμετωπίσουμε μόνο έτσι με τα χέρια Υπάρχει και κομβική λέξη, κώδικας Με την οποία θα τους κατατροπώσουμε τα Με τώρα... τα χέρια μα θα πάμε, ναι με τα χέρια μας ο, Θα μάλιστα. ξεκινήσουμε βε, βεβαίω νομικά Με την νομική οργό Έχετε οργανωθεί, έχει ομάδα κρούση. <laughs> Ε, θα έρθουν πάει. Ποθαν όλα τα περιμένω, με ότι θα πάρω Φαντάζεσαι τι θα γίνει όταν πάνω από ένα όλα μπο... τα περιμένουμε, από ένα μπο... αέρα. Πήρα τα... τα σκόπια. Και πάμε και πάμε και πάμε παραπέρν. Αέρα, αέρα. Θα πας και θα πεις αέρα. Ναι, φαντάζεσαι τι θα γίνει. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Θα πας και θα πεις αέρα. Θα πω και θα πω αέρα. Μόνος μου θα ξεκινήσω. Μόνος μου θα ξεκινήσω. Και θα πω αέρα. Τα ακούτε, ακούσατε αμοντάριστα έτσι ακριβώς όπως τα είπε και μακάρι να γίνουν έτσι ακριβώς όπως τα λέει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό που λείπει από αυτόν τον τόπο... Είναι αυτό, να πάει ένας με 200, 300, αν είναι και χιλιάδες τόσο το καλύτερο και να πάνε να πουν αέρα, πάνω εκεί, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Νομίζω θα ζήσουμε στιγμές ε, ιδιαίτερες. Αυτός ο τόπος δεν σώζεται με τίποτα, το καταλαβαίνει ο καθένας, από όπου και να το δει. Ε, ο λαό είναι αυτός που είναι. Μας περιμένουν μεγάλα γεγονότα και μεγάλες στιγμές. Σα καλούμε όχι με ψυχραιμία να τα αντιμετωπίσουμε. Χθε είχε έρθει εδώ ο Πορτογάλος Και υπέγραψε μαζί με το δικό μας πρωθυπουργό ένα συμβόλαιο, συμφωνία κατά της λιτότητας. Κομμωδία. Όταν την ίδια ώρα και οι δύο εφαρμόζουν μόνο μέτρα λιτότητας. Μόνο μέτρα λιτότητας. Άλλωστε, σε αυτή την Ευρώπη δεν υπάρχουν άλλα μέτρα παρά μόνο μέτρα λιτότητας. Ακόμη και οι πιο ανεπτυγμένες χώρε σιγά-σιγά, λίγο-λίγο, ξυλώνουν το όποιο κοινωνικό κράτος είχαν και παίρνουν μόνο μέτρα Λιτότητα και ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Δεν έχει σημασία τι υπέγραψαν. Σημασία έχει τι είπε ο Αλέξη Τσίπρας και πώ φάνηκε ο γνήσιο, ο ρωμαλαίο αριστερό μεταξύ δύο, δύο λέξεων. Το ανατρέπω και το διορθώνω. Πρέπει κάποια στιγμή να σοβαρευτούμε και πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι α, ότι δεν εφαρμόζουμε του κανόνε, αλλά ότι οι κανόνε δεν είναι αποτελεσματικοί. Και όταν οι κανόνε δεν είναι αποτελεσματικοί. Μάλλον πρέπει ε, να προσπαθήσεις όχι να, όχι να τους ανατρέψεις, όχι να τους ανατρέψεις, όχι να τους ανατρέψεις, αλλά να τους διορθώσεις. Like like hash -hash. Like όχι να τους ανατρέψεις, αλλά να τους διορθώσεις. Όχι να του Say my name, girl, διορθώσει. مصطفى. the το λέμε ξεκάθαρα. Εμεί μόνο μία και μόνη δέσμευση έχουμε. Εμεί θα είμαστε ενδολόχοι τη τройिका. Bravo. Αλλά αυτό το τελευταίο το ξέρουμε. Σχεδόν τον έκρινε και ο ελληνικό λαό, όπω οι ίδιοι λένε. Αλλά ήταν ωραία η διόρθωση και το ύφο τη φωνή και η χρειά και το χρώμα, όχι να του ανατρέψουμε σε καμία περίπτωση. Μόνο διορθώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο διορθώνουμε, δεν ανατρέπουμε. Α είμαστε αριστεροί. Μόνο διορθώσει, επιδιορθώσει όπω τα τακούνια. Το Express, μάλιστα, που είναι και πολύ γνωστό. Για το Τζίπρα λέει, όχι για το τακούνι. Επιδιορθώσει σε μνημόνια Express. Η Τρόικα ε, έφυγε, θα ξανάρθει. Δεν ξέρουμε τι θα φέρει από εκεί που θα έρθει και το Δουνουτού, γιατί θα πάει στην Ουάσιγκτον να τα συζητήσουν και εκεί. Διεκόπησαν, έχουμε μια πάυση των συζητήσεων και περιμένουμε όλοι με αγωνία να δούμε αν η 22 Απριλίου θα είναι η ημερομηνία ανάκαμψη και αντίστροφη μέτρηση για να έρθει η ανάσταση και μετά η έκρηξη οικονομική. Και αυτά τα πολύ ωραία που οι αφελεί αυτοί που διοικούν αυτόν τον τόπο έχουν περιγράψει με φοβερή σαφήνεια για να έχουμε εμεί εδώ υλικά να παίζουμε. Για τα επόμενα δέκα χρόνια. Μέσα όμω αυτά που λέγαν παλιά, λέγαν και αλήθειε. Το ξαναλέμε. Είμαστε με τον Τζίπρα. Πιστεύουμε στον Τζίπρα. Τα έχει πει όλα τόσο ωραία, τόσο γλαφυρά. Ακούστε, τι ακριβώ σα μα περιμένει, επειδή η Τρόικα υπάρχει και έρχεται. Έρχεται ξανά η Τρόικα στην Αθήνα, προκειμένου να μα δώσει τη δυνατότητα να διαλέξουμε το σχοινί με το οποίο θα κρεμαστούμε. Το μέγεθό του την ποιότητά του. «Σέρυζε τέμα, σέρυζε ταντορ, δε να μας δώσει τη δυνατότητα να διαλέξουμε το σκηνή με το οποίο θα κρεμαστούμε. Α φανταστούν που θα ήταν η χώρα, η συμφωνία, ο λαός, η αριστερά, χωρίς αυτή τη διαπραγμάτευση. Hij ziet er eigenlijk een beetje een beetje een een beetje een beetje Αυτό που λέει σιγά σιγά ο Δραγασάκης Είναι ο Άδωνης Γιουργιάδης βεβαίω, Από τις γνωστές εκπομπέ και τηλεοπτικές παρουσίες Που έχει ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκράτειας Εδώ Ελληνοφρένεια Όπως κάθε μέρα, μία με δύο ε, Από το Real 2 208 200 τηλέφωνο επικοινωνίας Σας περιμένει με πολύ χαρά Ζητήστε και παραγγελιές αφιερώσεις για την Παρασκευή Πείτε αυτά που σας... Ε, Θλίβουν ή το αντίθετο. Νομίζω το αντίθετο είναι και περισσότερα. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα ρεύμα, αλλά αφήνουμε κενό το μήνυμά μα και όλο αυτό στο 54% ή το στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στοunto Ο Νίκο Απρανίδη ρυθμίζει τον νύχο και ακούσαμε πριν με αφορμή την επιχείρηση, εθνική επιχείρηση καθάριση των συνόρων και των Σκοπιανών από τον Απόστολο Γκλέτσο, το τραγούδι που ε, περιγράφηκε η μνή. Γεγονότα του παρελθόντος είναι από ένα δίσκο του Γιώργου Κατσαρού Τραγουδάει Μαρινέλα Με τίτλο πήραμε τα αργυρό καστρό Αναφέρθησης τεκαετία του 40 Το τροποποίησαμε λίγο σχετι... Στον κλέτσο το κάναμε πήραμε τα σκόπια Εδώ όμως τώρα θα το ακούσουμε με... ε, Στη σημερινή εποχή το έχουμε φέρει Και ε, το ερώτημα Απαντάτε για το τι σχετικά Πήραμε <Καισόλιο> Heel erg bedankt. Heel erg bedankt. Heel erg bedankt. Wat mij betreft λαό. met zijn ademens en alicijnen. Sturmhartigheidstijd. O in Alamana stel ik περήφανο χαιρετισμό. Straat aan het en met na. Tussen eten en tussen που θα τα έρθει ο χίρις Επίσης. Θα έρθει ο χίρις δανφορολογής. Και σε ό,τι με αφορά σας υπόσχομαι μια τραγωδία. Η μάνα στη γωνιά Κωστής Παλαμάς Κύκορης στο μπαλκόνι heb je gelijk, heb Πήραμε τους έκτακτους φόρους και πάμε, και πάμε πάει πάει πάει, πάει. Πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, θα μας πάρουν με τις πέτρες και πάμε, και πάμε πάει, πάει, πάει, πάει και πάμε παραπέρα Κατακρημνών άδοντες τυρανή δεν Α, Αέρα, αέρα. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να τρολάρει τον ελληνικό λαό Α! θα με την οικονομική ολιγαρχία και με το σύστημα Πήραμε Τους έκτακτους φόρους. Και πάμε. Να βογράψουμε νέα μνημόνια. Και πάμε. Να βογράψουμε νέα μνημόνια. Και πάμε. Τα τσακίδια. Αέρα, αέρα. Και να τα βγάλω αέρα. Έρχονται οι χειρότερες, ας τα εγώ. Έλα ζωή σε λόγους μα. <ΣΣ> Αμφισβητώ ότι υπάρχει διαπραγματές <Το> Αμφισβητώ ότι υπάρχει διαπραγματές Στην πραγματικότητα είμαστε για πολλοστή φορά θεατές του ίδιου έργου Στην αρχή η ελληνική κυβέρνηση για κηρύττει ότι έχει κόκκινες γραμμές Κάνει το λιοντάρι Στην πορεία διαπιστώνουμε ότι η Τρόικα είναι σκληρή και ανάλγητη. Στη συνέχεια διακόπτονται οι συνομιλίες και κάθε φορά διαμορφώνονται ένα κλίμα τρομοκρατίας. Ο Αλέξης τα λέει αυτά, δεν τα λέμε εμείς. Τα λέμε βέβαια εμείς και όλοι εμείς τα καταλαβαίνουμε πια ως λαός. Έχουμε μια εμπειρία και μια επάρκεια σε σχέση με αυτά τα θέατρα. Αλλά όμως ήρθε η ώρα να τα καταγγείλει και ο Αλέξης Τσίπρας. Το γνωστό ακροδεξιών δεξιών πλυ Εγώ πήρα τον Μάκη Θοβορυδί, το ο οποίος εκείνη το δεξιότερο του Μιχαλουλιάκου, δεξιότερα, ήταν ο, ο, ο διάδοχος του στην ΕΠΕΝ, στην εωλία με, της ΕΠΕΝ. Με μια βασική διαφορά όμως, ότι δεν είχε ναζιστικές θέσεις. Όχι, είχε μόνο τσεκούρια. Λοιπόν, και τον έφερα, και τον στον πληνευτισμό και χαίρομαι εξαιρετικά που παρέδωσα ένα άξιο πληνευτισμό τέκνο. Πού να και πού να τελειώσει ότι ας μείνουμε στο τελευταίο, ότι παρέδωσε ένα άξιο κοινοβουλευτικό τέκνο. Αυτό είναι ο Μάκης Βορύδης, αν δεν καταλάβατε από όλα αυτά που είπε και τις εικόνες που δημιούργησε με τα τσεκούρια και όλα τα υπόλοιπα, σε ποιον ακριβώς αναφέρεται. Και γίνεται ε, με αυτό το σαμαρά, ρε, φιλε. Δεν είδε τα στ αδελφορά στην έτσι. Είναι... Σέματα, ψαματα, ψέματα. Κατέφησε με ενεί, παιδί μου, άνθρωπο, άρα ψέματα. Κατέφεσε μην αλλά λέει μύφη, του λέει ο πεθαιρό το του αδερφού του. Ένα πανηγό λέει. Ε, παιδί μου τώρα, εκτό από την Ελλάσπι, πρώτον ε. ξεκινάμε από αυτό. Κατά δεύτερον, ε, άμα έχει κάνει μήνυση ο άνθρωπο, πάνω είναι καθαρό. Εσκέφτησε σαρά, ωραία. ωραία. Σου στο μυαλό του σαμαράζα, μπορεί να έχει κάνει κάποια λαμογιά, κάποια να εμπλέκει και κανένα του Τι έχετε να πείτε ένα παπαστά μόνο, ωραία, πείτε το. Ε, ναι, ναι, ναι, αυτό είναι μόνο. Δεν είναι μόνο, εσύ τι να σου πω, ρε φίλε, Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Το ζηλεύουνε επειδή μας έσωσε. Το ζηλεύουνε. Ωραία, βάλε και ένα μίχαο πανιού τώρα μετά αύριο και είμαστε μια χαρά. Νιχάο σουνιού, ε. Νιχάο Και ένα άλλο ήθελα να σχολιάσω. Ένα χωρατό που είπε ο Υπουργό των Παλούρδων. Ο τόκατο, κατό, κατό, καυτό. Αυτό, μπράβο, ναι. Λοιπόν, είπε ότι έχει απαγορεύσει αστυνομικού με πολιτικά να βρίσκονται στι διαδηλώσει. Τι λες, καλέ. <laughs> έχει πάει σε διαδήλωση τελευταία? Δεν έχω πάει γιατί δεν μπορώ, έχω ένα πρόβλημα. Θα σου πω εγώ. Αν έχει, βέβαια. Δεν του ζήτησα και την ταυτότητα, αλλά τον ασφαλίτη τον καταλαβαίνει. Ναι. Εδώ στο Χίλτον πήγα για ένα γύρισμα, mm -hmm. τον ασφαλίτη τον έβλεπε. Το ρώτησα κιόλα αν είναι ασφαλίτη, μου είπε ναι. Φαίνονταν, μου δίνετε και άλλοι τάκια τελευταία. Καλά, φαίνονταν και τον μπαμ. Αλλά το θέμα είναι ότι το είπε ο άνθρωπο που μπήκε μέσα στο αστυνομικό τμήμα και του είπανε Μπάρμπα, ποιο είσαι εσύ, Αυτό ελέγχει το παρακράτο, καταλαβαίνει. Ο Σταλγόρεφ είναι τι εκπομπέ πριν του 2010 που πέραμε και λέγαμε όλο ο να πούμε και τώρα το έχουμε γυρίσει το πολιτικό όλοι. Ε, μα ήταν αλλιώ παλιά. Θυμάσαι τώρα η ευμάρεια ήταν. Όλο για γαμπτία μιλάγαμε να πούμε γαμπτία. Και τώρα δεν μιλάμε, και... δεν τα κάνουμε κιόλα. Βγάλε τα, ναι, άκουσα τη Σιριζέα που είπε του κάθεται. Να σου πω, yeah. σου είπε ότι τη δεύτερη φορά πήγαμε με το μνημόνιο στα μούτρα στι εκλογέ. Η Σιριζέα, η πρωμοσυριζέα, να ναι. Και μου θύμισε αυτό που ψήνει τον άλλο ότι του λε κάτσε ρε μαρκίε θα σε γαμπτώ αλλά θα προσπαθήσω να μη σε πονέσω. Πατάγ Τα ματιά έξω ύστερα ξέχασα έντεχνα να πει ότι την πρώτη φορά μα είπε το σχίσει το μνημόνιο Αυτό το κάναμε γαργάρα και θέλω να θυμίσω ότι από το πρώτο μνημόνιο βγήκαν αυτοί που μα το εφαρμόσαμε και παραδεχτήκαν ότι είναι λάθο. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουν το ίδιο λάθο. Κι είναι οι μαλόδε αυτοί που μα το εφαρμόζουν ή εμεί που το δεχόμαστε φίλε. Εμεί μαύνεστε καμία περίπτωση φίλε. Καμία περίπτωση. Και τώρα είναι δυνατόν όλα όλα. Μα... Άντε, άμα γίνει και αυτό που είπε ο Κυριάκο εκλογέ, και τρίτη φορά αριστερά, θα άμα... έχει γέλιο. Πότε θα το κάνει, πριν το καλοκαίρι, άμα είναι. Εναι, ρε, μα καλά, να μην χάσουμε και τη διακοπή. Αμφάβο, και αυτέ τι μα κακικέ κάνουμε. του λαού και τέτοια. Τρία χρόνια συμπληρώθηκαν αυτέ τι μέρε από το θάνατο τη Σάτσε τη 8 Απριλίου για την ακρίβεια. Αμάρκετ και τι κάνει ο Άδωνη. Ο Άδωνη θα κάνει κανένα μνημό, Υποθέτω. Τι, τι, έτσι τα πάει. Αν ζούσε όμω, θα ήταν πολύ περήφανη για όσα κάνει ο Σύριο και δεν μπορούσε να κάνει η ίδια. Ο πατάβρο ένα πρόσωπο που αν ο ελληνικό δεν είναι αυτό που είναι διαχρονικά χάρηση, θα το είχε και δρόμο με τον ομάτι. Τόσο βοηθά την Ελλάδα με παστάνο. Έλα αποστολή. Αυτό που είπε ο άδονη, είναι μα αλλά αλλάει σαν ιδέα δεν είναι λάθο. Άδομο και μαρτιά και δεν ταιριάζει. Ναι, αυτό όμω σαν, σαν ιδέα δεν είναι λάθο. Όχι εδώ παπαστάρον. Ο οδό κώδικα, τη ξέρει που είναι. Ναι, καλέ. Οδόσε βελκουλέσκου. Αυτά για τον κρικτό, εγώ το κομμάτι είναι... ο τρικτόρο όλο αυτό. Όχι δεν. Ο δώσω Τόμσε. Όλοι οι φιλέλνε θα αντικαταστούν. Και αυτοί οι φυλαγιδευνε είναι. Η οδός Σεδεριγνή, οδός Κοστέλο Και αυτοί μας σώσαν από το χρέο Έλβιτς Κοστέλο the face I can't trace of or Maybe my treasure or the price I have to pay Τέλει <Λεφόρος> δυσκοστέλα, Πα... το δέχομαι. Και η λεωφόρος Πατυσίων, 22 Οκτωβρίου, ο λεωφόρος Αλέξης Τσίπρα. Θέλει και ημερομηνία. Τσίπρα είναι μέχρι τα Πατήσια, <Λεφόρος> μετά πώς θα την πούμε, 22 15... Απριλίου. 25 Γενάριο, 2015, Α, 25 Ιανουαρίου. <Λεφόρος> 25 Ιανουαρίου? Ναι. Γιατί όχι 22 Απριλίου, <Λεφόρος> που είναι η ημέρα σου Τι 25 Γενάρη είναι καλή τη μέρα. Ε, άντε, το, το, γιατί, το γιατί, γιατί συνέφανα κι εγώ σε αυτό. Όρ en ik like het wanneer je zegt tegen mij: me fier, like mijn fier. Je wordt dan lid van mijn Mustafa, yeah, Mustafa. Zeg my name girl. Yeah, Mustafa. Ergeet het weer terug in in om ons te geven de om te we gaan. Σα το λάδι ένα πράγμα που έλεγε διαφήμιση για την ποιότητά του τη λεπτή του γεύση. Εδώ διαλέγουμε το σκηνή Δεν είναι λίγο, τουλάχιστον έχουμε το δικαίωμα τη δυνατότητα. Ελευθερία λέγεται, επιλογή. Για όλα αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σχήνιου. το Τον αποφύγουμε το σκηνή δεν υπάρχει περίπτωση, το έλεγε άλλα τσέπη στο παρελθόν γιατί να έχει αλλάξει τώρα που δεν είναι μόνο τρει είναι και τέσσερι θεσμοί που βρίσκονται οι θεσμοί, που βρίσκονται πάνω από εισφαγί που βρίσκονται πάνω. Από εμάς αν αξίζει τον κόπο ε, να γίνει πρωθυπουργό ο Καρατζαφέρης αξίζει επειδή θα χρησιμοποιήσει του καλύτερου. Όμω θα τον θέλατε από ό,τι κατάλαβα σε κάποιο ρόλο. Δηλαδή, είπατε να ένα ναι, Παρακαλώ, ε, θέλω να τελειώσει αυτό Νικόλα. το θέμα. Εάν ήμουν πρωθυπουργό της χώρα, θα του έλεγα. Θα τον κάνατε πρέσβι α πούμε. Πρέσβοι... Θα τον χρησιμοποιούσατε όπω χρησιμοποίησε η Βουλγαρία τον ε, πρώην βασιλιά. Μα Αυτή τη στιγμή η Ισπανία, η Δανία που είναι κοντρό σε εμά, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Αγγλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία έχουν βασιλικέ οικογένειε. Γιατί να μην έχω ένα πέρασμα εκεί μέσα, ιδίω στα δύσκολα όταν τι κανεβικέ χώρε με πυροβολούν. Αυτό λέω. Δεν είπα ξαφνικά να βάλουμε άμαξε και στέματα. Όχι. Δεν πάω χρησιμοποιήσω. Μιλάει βεβαίω για τον κοκό, για τον κοκό, το βασιλιά μα. Εμεί το έχουμε πει εδώ σε εκπομπή, σε ανύποπτο χρόνο, ότι είναι δύο-τρία εθνικά κεφάλαια που είναι παροπλισμένα. Ένα από αυτά και για πολλά χρόνια είναι ο κοκό, ο τέο. Η διάνοιά του, η αξιοσύνη του, οι γνώσει του γύρω από την πολιτική, κάτι βιβλία που βρήκαν και τελευταία από τα συγκροτήματα, αποδεικνύουν αυτά ακριβώ που σα λέμε. Ότι τα έχει όλα αυτά και είναι αναξιοποίητο. Ευτυχώ. Ο Γιώργο Καρατζαφέρη τώρα με τον νέο του φορέα που μακάρι να μπήκε στη Βουλή και να γίνει και πρωθυπουργό. Δεν τα κατάφερε με τον προηγούμενο φορέα. Να γίνει με αυτόν τον φορέα να αξιοποιήσει τον βασιλιά. Αν δεν καταφέρει τον βασιλιά, που είναι άξιο, υπάρχει και ο διάδοχο, ο γιος ο Νίκο. Είπες κάτι για τον Νικόλαο. Ναι, υπάρχει ναι, μια ναι. πληροφορία ότι. Πληροφορία, Υπάρχει στο Παρασκευή όπου μπορεί να ο... Να συνεργαστείτε με τον Νικόλαο. Θέλουμε να μα πείτε αν ισχύει. Ο πατέρα τη. Υψηλωτά την πρέσβες... πρόκληση. Τι θα τον έχετε δηλαδή τι στα Η Φέψι, θα ψηφοβολιάτε. Ξέρω ένα καλό παιδί, ξέρω τι άρεσε σπουδέ, ξέρω ότι είναι ότι... Αλλά από και πράγματα ξέρω ο με τι ασχολείται τώρα, αν έχει όρεξη να πλέξει και δύο πράγματα. Κουβέντα δεν κάνει καμία. Α, θα το, το θέλατε <σέλεξε> όμως <το τσίποδελτιά> σα <σέλεξε> Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει έλλεινα γονεί, που θα τον Και γαμπρό. θα παντρέψουμε και θα λύσουμε θέματα τη χώρα. Έχει μείνει το εθνικό κεφάλαιο Πολ. Ο Παύλος δηλαδή, όχι φούρνη, ο Πολ, ο Παύλος, ο πρωτότοκος γιος που είχε γίνει και μεγάλο θέμα. Γενικότερα η βασιλική οικογένεια όπως καταλάβατε με τον Καρατζαφέρη θα αξιοποιηθεί και αυτό έλειπε από αυτόν τον τόπο. Αυτό θα έρθει επίσης μαζί με τον Γκλέτσο στα σύνορα ως νεοδηγενία Κρήτα. Θα έχουμε και τους Βασιλιάδε να υπηρετούν το συμφέρον αλίμονο του τυχερού ελληνικού λαού. Έλα, ο μετανάστη από Βερολίνο είμαι. Έλα ρε φίλε. Τόσο πολιτισμό. Έχω να πω και δεν ξέρω και εγώ από πότε. Εννοεί τον πολιτικό πολιτισμό. Γενικώ. Έχουμε και να δούμε πότε όταν ήταν ο, ο Σαμαράς Τόσο πολιτισμένος. Και όχι μόνο. Λοιπόν, όποιο γουστάρει τέτοιο πολιτισμό, να το πάρει σπίτι του, φίλε. Αυτό είναι επικίνδυνο. Αυτό με το ε, να το πάρει σπίτι του, να κοπεί λίγο. Να κοπεί γιατί. Ούτε... Έλεος πια. Όποιο θέλει να του πάρει σπίτι. Τώρα, να σου το πω κι εγώ από την άλλη. Όποιο θέλει του να του πάρει σπίτι του. Ή μάλλον αυτοί που θέλουν το Μόνο τον έχουν ήδη σπίτι του, αλλά τέλο πάντων. Άφοζη, ε, Άλιστα. Πού μιλάσκανε. Οδηγό είμαι ε, σε ιδιωτικό πόσιμο και παίρνω δέματα σε πελάτε. Ah, Μόλι έφτασα σε μια πελάτη σαν oh, ε. Ο Αμάνα, τι πα τα ψάρετε. Όλοι αυτοί που φωνάζουν ε, η Ελλάδα ανήκει στου Έλληνε. Από πότε αν ανήκει για να ανήκει τώρα στου Έλληνε. Από πότε. Έχουν δηλαδή καθίγοντα ότι τόσο τα ρύμια και πάνε και πετάνε χουρνοκεφαλέ στου καταδεδεγμένου yeah. ανθρώπου. Α πάρουν του γκουρνοκεφαλέ σπίτι του λοιπόν. Αφού θέλουν γκρουνοκεφαλέ, α πάρουν του γκρουνοκεφαλέ σπίτι του. Α πάρουν Του δημοσιογράφου παπαγαλάκια σπίτι τους. Εμείς θα πάρουμε με τις εντάξει. Υπάρχει. Αυτοί να πάρουν τους χαμένους. Δεν κατάλαβα. Πάρτε το πετρελαιτέρω σπίτι Πάρτε το πορτοσάλι τη σπίτι σας, Αμά είναι να τα μοιράσουμε. Με ξαναμπήσει η ριζέο. Γιατί? Μην Ρε, μην τρέπες, ρε. Δεν τρέφω καθόλου αποστολή. Απλά δεν υπάρχει περίπτωση να μου να γγω η ποτέ. Δεν μου να ποτέ. Πασόκουλα, ψεφίζω, Σοβαρά μιλάς δεν βλέπει τι κάνει. Τι πασόκου, είναι όλοι μαζί αυτό. Εγώ. Μονολογάκο, σε μονολογάκο μάλιστα. Ε, βέβαια, μα είναι όλοι μαζί αυτό. Εγώ δεν την πάτησα. Ευτυχώ, δεν την είναι κρίμα να μείνει η Ταιριάζει. Έχει την ενοχή του Πιστέψαμε στο ΣΥΡΙΖΑ και το Τζίπρα mm. και σε όλου αυτού. Αφού είναι όλη πρώτη μσοκη. Έλα να σε φιλίσει όλα τι ποστοκαλιέ. Αμάν. Μοράκι μου. Ποτακαλιά με θέσει. Με τις γλυκές φωνές Αγάπη, με έχουν φύγει τα πορτοκάλια τώρα. Στον έθωνα στι καλαμέ και φίλησα μαζί του. Απλήμα ήταν θέμα μου. Όσο εμφανάρε. Μία βραδιά στον έθω να μαζί του σε πέθανε. Σε βερκούζαν. Για σενερολίτησα, νεροδίτησα στον να ξενήθησα. <στονέθωνα> τι λες Και στην κειρά μα στη ψηλή. Φιλιο... Πήρα το πρώτο σου φιλί. Κοίταξε έλεγξε απλώ μέσα. Okay, op. Ja, zo laat ze kijken. Τον γύροστόλη, παρακαλώ. Ο ίδιο. Η ρακική παρογενάκη λέγουμε για το αυτοκίνητο το πόλο που έχετε στην αγγελία. Ναι, ναι. Ε, αυτοκίνητο γράφει, ναι. Πλουζάκι είναι αλλά οκ. Okay. Ναι, ναι. Πώ το δίνετε; <ΣΣ> Σε πω το πουλάτε. Ε, δεν βλέπετε στην αγγελία. Την είδα, την είδα. Πώ θα γίνει να βρεθούμε γύρω από στόλη για να το δούμε. Να το δούμε, να το δου... <ΣΣ> Θέλετε να το δείτε φορεμένο. Με ενδιαφέρει σοβαρά. Φωρεμένο, φορεμένο. Φωρεμένο, φορεμένο. φορεμένο. Δεν ξέρω τώρα την γράφει η αγγελία, μπορεί να είναι κάποιο λάθο. Τέλο πάν, η τιμή. Πώ σα φαίνεται. Εντάξει, καλή. Καλή. Είχα. Ωραία. Οπότε εκεί είμαστε καλά ή μα το έχουμε βρει. 4.0 έχω το έχετε δει. Ναι, ναι το είδα το είδα. 4.0. Έχει ένα μικρό ξύλο μα το αριστερό, λόγο ροφιάσει αριστερή που ψώνουμε συχνά. Αλλά λάβετε δεν είναι τίποτα. Ε, εντάξει, θα το φτιάξουμε. Το μανίκιο μα πιέσει από κάτω κράτα λίγο νερό, αλλά δεν είναι τίποτα. Θα το φτιάξουμε. Το Όλοι... πόλο όμω είναι πόλο. Κυρία αποσόλειο, το αυτοκίνητο το θέλω για το γιο μου. Δεν βαρχέ. Δεν θα το παρατηρήσει καν. Μην του το πείτε. Πώ σα κιλά είναι ο γιό σα. Είναι ψηλό ή με καμιά Χώρα η μπορεί να είναι λίγο στενό, θα φαίνεται <συσίλιο> καμιά πατσά ας πούμε, κάτω το, το, το μέρο, αλλά τέλο πάντων εντάξει. Άμα δυνατεί, θα του κάνει το πόλο το μπλουζάκι. Το αυτοκίνητο. το αυτοκίνητο <συσίλιο> Μήπω <θα μου> <συσίλιο> να λογιασμό, μου βάλετε τα λεφτά πρώτα, να σα δώσω ένα λογαριασμό, μου βάλετε τα λεφτά. Όχι, <συσίλιο> δεν σα άρεσε. <συσίλιο> <συσίλιο> Α, ναι, πλάκα για πλάκα το είπα. Είσαι ωραίο τύπο. Αλλά τώρα θα μου δώσει τηλέφωνο, να σα δώσω το δικό μου. Α, επιμένει τα μάξι. Ναι, ναι, δώσ μου. <συσίλιο> 501. Ωραία έγινε, ευχαριστώ. Η Ιρακλής Περουγιανάκης πάρτε με αυτό να το δω. Τόσο δίπλα από το που άρω το Ιρακλής. Έλα, γεια. <Κι> να ξέρετε, για όλα τα αρνητικά που συμβαίνουν σε αυτό τον τόπο και για όλα όσα γίνονται, φταίτε εσείς, ο λαός. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η Εύη Καρακώστα, βουλευτής ε, ΣΥΡΙΖΑ της ΒΙΤΑ που βγήκε προχθέ στον Άκη και στον Ιφλή και προσέξτε και να πιστεί ο ελληνικό λαό να αλλάξει νοοτροπία σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή. Ναι, δηλαδή. Ναι. <laughs> δηλαδή, δηλαδή. Έχει σημασία παραδείγματο χάρη ο Έλληνα να μην διαμαρτύρεται μόνο, να δει την προσπάθεια να μπει στην παραγωγή. Να σα πω ένα απλό πράγμα. Ναι, αλλά... Δεν μπορεί να έρθει σε έναν μήνες... βουλευτή φωνε... ο άνεργο και να μου ζητάει να βάλω μέσο να μπει στο τάδε σούπερ μάρκετ με 400 ευρώ. Mm. αλλά να προσέξει τα προγράμματα που βγάζουμε τώρα για ενίσχυση πρωτογενή παραγωγή uh -huh. και να πάει στην επαγγεία ο νέος επιστήμονας mm. και να φτιάξει σύγχρονη παραγωγή ah. και το κράτος ατομολητής mm. και mm. να παράγει. Μπράβο, αυτό που λέει ο Μάνος ο Νιφλής. Δεν τρέπεται ο άνεργο να πηγαίνει από βουλευτέ με στην απόγνωσή του και να ζητάει δουλειά, ενώ μπορεί να μπει στην παραγωγή, να πάει στην επαρχία, κάτι εκεί να κάνει. Η Εύη Καρακώστα, σιριζέα αριστερή τη ριζοσπαστική αριστερά, μην ξεχνάμε και τον τίτλο. Και με αυτή την προοπτική και ελπίδα σα αφήνουμε. Έχουμε λαό. Το τρίτο μέρο, αμέσω μετά μαγαζίνω, ο Γιάννη Παπαδόπουλου. Εμεί το βράδυ τηλεοπτική Ελληνοφρένια στι 10 παρα 10, αμέσω μετά τη Μουρμούρα στον Α. σα. Κοίταξε, είμαι εκνευρισμένο και, και θυμωμένο με όλη αυτή την κοροϊδία όπου υφίσταται τα τελευταία χρόνια ο ελληνικό λαό. Όμω, περισσότερο από θυμωμένο και εκνευρισμένο είμαι για ένα πράγμα. Διότι αυτοί οι εγκληματίε, οι προοδότε, και αναφέρομαι σε όλο το πολιτικό σύστημα τη χώρα, τόλμησαν και άπλωσαν τα κουλά του πάνω στα παιδιά μου. Τα παιδιά του ελληνικού λαού, καταστρέφοντά του τη ζωή, το μέλλον και τα όνειρά του για ένα καλύτερο αύριο. Αυτό ό,τι με αφορά δεν θα του το επιτρέψω όσο οι δυνάμει μου, μου το επιτρέπουν. ποιο τρόπο θα κάνω. Θα του κόψω στα χέρια σύγκα. Με όποιον τρόπο. Ο καθένα μα έχει κάποιον τρόπο που μπορεί να αντιδράσει. Άλλο έχει έναν α τρόπο, άλλο έχει ένα β Ο καθένα μα όμω έχει τον τρόπο του που μπορεί να αντιδράσει απέναντι σε αυτού του ψέφτε και του απαταιώνε. Τον τρόπο τον οποίο θα αντιδράσει ο καθένα μα δεν θα του τον υποδείξω εγώ. Εγώ ένα έχω να του πω. Για το πώ και τι πρέπει να κάνει. Α κοιτάξει δίπλα του τα παιδιά του στα μάτια και τα μάτια αυτών των παιδιών θα του δείξουν και θα του πούνε το τι πρέπει να κάνει για τα παιδιά αυτά, τον οποίο του καταστρέψαμε ζωή Επαναλαμβάνω το μέλλον και τα όνειρά του για ένα καλύτερο αύριο. Είπε τώρα ο κύριο Τίμιο για το Τσίπρα ότι θα πουλήσει το τομάρι σου προκειμένου να κρατήσει την καρέκλα σου. Εγώ πιστεύω ότι το τομάρι του Τσίπρα είναι ήδη αγορασμένο με σκοπό να ανέβει την καρέκλα του Πρωθυπουργού. Ποιο ήθελε να αγοράσει το τομάρι του Τσίπρα, μπορεί να πει. Αυτοί που ήξεραν ότι κάποια στιγμή θα ξεφτύσουν και οδού πασό και πασόκια, απλά κόψαραν σε αυτό το τομάρι τη μάσκα του αριστερού. Πήρα να σου πω κάτι παράδοξο που μου συμβαίνει, αλλά τελικά κατέληξα και σε συμπέρασμα γιατί μου συμβαίνει. Και όταν ακούω εσά και ακούω αυτά που βάζετε, τη δηλώσει του Τζίπρα. Και λέω ρε παιδί μου, έτσι να τι βάζετε συνέχεια, αν γίνεται, έτσι σε σποτάκια, σε δέντια, να τα ακούμε και να τα ξανακούμε και να τα ξανακούμε. Γιατί εντάξει, έχει ξεφύγει από κάθε προηγούμενο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Και πού και πού βάζω και ακούω στο σταθμό του, τέτοιου, του εργολάβου. Και ακούω και εκεί πέρα που λένε, μη σου πω και κάποια πράγματα σωστά πάλι για τον Τζίπρα και τα ίδια πολλέ φορέ με εσάς, Και λε γαμώ το τι... Δηλαδή γίνεσαι, στο τέλος γίνεσαι όταν το σ' ακούς του Τσίπρα Και τελικά κατέληξα στο τι φταίει αυτό που μπερδεύει το κόσμο με εγώ δηλαδή ακούω εσάς και λέω μπράβο Ακούω αυτούς και τους βρίζω που ταχώνουν στο Τσίπρα Είναι το ηθικό πλεονέκτημα του σταθμού ή του δημοσιογράφου Ή του αυτού που καγανικποπεί Αυτό σημαίνει ηθικό πλεονέκτημα τελικά Πάγκε Λιγκαλάει σε πέτυχα. Να σου πω μια ανακοίνωση. 20 Τετάρου, Απρίλ δηλαδή, Τετάρτη έχει συγκέντρωση Υπουργείου Υγείας και αριστοτέλους για τη δεύτερη γιορτή cannabis. Είναι έξω από το Υπουργείο Υγείας Συμβολικά. Μιλάμε, έχει τσακιστεί ανεργία μετά την εκδρομή Πάτρα Αθήνα του Κουκουέ. Μπράβο, και εύχομαι και να κάνουμε και καλοκαιρινέ περιοδίε με πλοίο. Αν γίνεται όμω, να είναι ο του Αιγαίου για ανέργου, όπου συμμετέχω ευχαρίστω. Λοιπόν, και επειδή αυτό ήταν κακία και αντικομουνιστική και Ήταν κακή, αλλά ήθελα να την πω. Τα λέω εγώ Δεν πιστεύω, ότι είσαι ξύνη. Δε μου λε, για παράδειγμα, αντί να εξοδέψει και πολύ σωστά κάνει ένα μέρο από αυτά που δίνουν οι βουλευτέ, ρε παιδί που σίγουρα βοηθάνε όντω και πραγματικά. Αυτό δεν είναι πλάκα, το ξέρουμε ότι το κάνουμε. Θα μπορούσε για παράδειγμα ο Δήμο Πατρέων, ο κάθε Δήμο, στον οποίο υπάρχουν άνθρωποι του ΚΟΚΟΕ μέσα, στη λίστα ανέργων του κάθε τόπου, να έχει κάθε μήνα ένα βοήθημα με αυτά τα χρήματα που ξοδεύτηκαν για παράτε, πανηγυράκια, φαγάκια, συνταυλιούλε, πάρα πολύ ωραία, που τι ωραία όλοι του το κραυγάσαμε και κάνουμε τη γυμναστική μα, να δίνονται πρακτικά, βοηθητικά και καθημερινά. Λέω εγώ τώρα, αλλά στο Χέστο είναι η γνωστή αντικομινιστική ιστορία. Σε φιλογιά. Κάθε μέρα μου φτιάχνει τη διάθεση, με κάνει χαρούμενη. Συνέχιζε έτσι, παιδί μου. Ακούω μόνο ρεαλ. Μ' αρέσουν όλοι. Και πολύ καλά κάνει. Μα είναι ένα κέρα, του έχει διαλεγμένου ο Νίκο ο Φαντενικολάου. Από το που ξεκινάω το μπουταλάκι. Είμαι η κυρία που σε είπα πανέμορφο, πανέξυπνο κελία, Αυτό και με μετριόφρονο. Και λίγα λέτε. Αυτό το έλεγε ο γιο μου, ο γιατρό. Και λίγα λέτε. Όχι, είναι γεγονό. Ότι λέτε λίγα, ε, λίγα όντω. Καλό μου παιδί να. Να συνεχίσεις έτσι και να έχεις εξαιρετική καριέρα. Τραβάς πάρα πολύ. Έρχεται ξανά η Τρόικα στην Αθήνα, προκειμένου να μας δώσει τη δυνατότητα να διαλέξουμε το σχοινί με το οποίο θα κρεμαστούμε. Το μέγεθός του, την ποιότητά του. <mix> να μας δώσει τη δυνατότητα να διαλέξουμε το σχοινί με το οποίο θα κρεμαστούμε. Για Μουσταφά, για Μουσταφά, Μουσταφά. φανταστούν που θα ήταν η χώρα, η συμφωνία, ο λαός, η αριστερά, χωρίς αυτή τη διαπραγμάτευση. Για Μουσταφά, για Μουσταφά, Άι, Σικτήρ, έγινε και υπουργός να έγινε και αλεξού, fairly, muốn... ο Μεγασταλέκτος, πάω σπίτι μου. Ο Δραγασάκης. Ο Δραγασάκης. Ο Δραγασάκης. Αμφισβητώ ότι υπάρχει και